Πρωθυπουργός της χώρας Και γι' αυτό ήρθαμε Και γι' αυτό ήρθαμε να τον προϋποντήσουμε Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη λαμβάνονται Αποφάσεις σοβαρές για το μέλλον του τόπου Όπως πάντα από εδώ ξεκίνησαν όλα Ναι θα πω, Και αν α... όχι αφού εδώ είμαστε θα πούμε ότι από εδώ ξεκίνησαν τι όλα Τι άλλο ξεκίνησε Σας καλημερίζουμε, είμαστε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Real 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ εκπέμπουμε προς την Αθήνα και προς την υπόλοιπη Ελλάδα για τις επόμενες τρεις μέρες. Είπαμε να το αλλάξουμε, να έρθουμε στο βορρά. Δεν το μετανιώσαμε, πάντα θέλαμε να έρθουμε, πάντα θέλουμε να ερχόμαστε και όποτε ερχόμαστε δεν θέλουμε να φεύγουμε. Ωραίο. Και τώρα που έχει και πανεπιστημιακό γραφείο, έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω να ερχόμαστε μια φορά το μήνα με τον Αλέξη μαζί. Μα η Νοτοπούλου μας υποδέχτηκε. Ναι, εντάξει. Η Νοτοπούλου που είναι λοιπόν. η ανταυτού. Τα προλαβαίνει. Τόσε αρμοδιότητε πια έχει. Πολλέ αρμοδιότητε. Δηλαδή προλαβαίνει να. Πολλέ αρμοδιότητες, ακόμη και ο το ίδιος ο Πρωθυπουργό έχει πολλές αρμοδιότητες. Ναι. Φέρει και τα νεράκια γιατί διψάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη Τρόπολη oh, και νεράκι, Real FM και διψάμε. το νεράκι πάνω, πολύ προφανημένοι εδώ Ναι, ναι, είναι η εγώ. βιομηχανία του Real. <laughs> <laughs> <laughs> η θηγατρική με τα νερά. Εμείς να πίνουμε κάτι ξεπεσμένα. Έχει πάρει ένα βουνό ο Real και βγάζει νερό αυτό το βουνό. Αλλά θα το πιούμε μετά, δεν μπορούμε τώρα το ουράνιο, <laughs> το Σα καλωσορίζουμε, καλή χρονιά ευχόμαστε. Χτε τα είπαμε από την Αθήνα, ήταν η πρώτη live εκπομπή. Τώρα είναι η πρώτη live από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Είναι ξεωρεύο πάντα όποιο έρχεται πάνω εδώ. Μιλάει για το σταθμό γιατί βρίσκεται στην Αριστοτέλου ακριβώ, σε ένα ωραίο σημείο που βλέπει στην πλατεία Αριστοτέλου. Έχει μια ωραία συνεφιά από το πρωί, έχει τόσο κρύο όσο πρέπει, περπατά ευχάριστα που και που βγαίνει ο ήλιο. Αυτή η, συννεφιά, η Λίγη, με τα κτίρια, πόλεις, γιατί η πόλη είναι έτσι ωραία Έχει έναν ωραίο θερμαϊκό, όλοι οι δρόμοι καταλήγουν εκεί και φεύγει το μάτι σου, ποτέ δεν μπίζει. Χαλαρή διάθεση. Δηλαδή δεν κόσμου, είναι σόλωνο. Δεν έχει αυτό το στρε. Δεν είναι πανεπιστημίου. Φεύγει το μάτι, κάνει στο πρώτο στενό, ακόμη και αν έχει 7 ώρε και πολυκατοικίε. Πέφτει η ματιά και ταξιδεύει στο θερμαϊκό. Βλέπει τα πλοία ταραγμένα στο βάθο, ειδικά το πρωί. Εγώ που είμαι και πρωινό τύπο και τα είδα. Ε, έτσι με αυτό το μουχρωμα το πρωινό, την Πολύ ωραία είναι. Δεν τα τι... βλέπουμε αυτά στην Αθήνα. Το μούχλωμα τη αυγή Έχουμε τον ημητό στην Αθήνα, έχουμε άλλα. Ναι. Έμαθα νέα για την Αθήνα. Σε πείραξε η Θεσσαλονίκη, φάνηκε. Όχι, όχι. αλλά βλέπω λίγο, έχει γαλλινέψει η Θεσσαλονίκη. Μα πάντα εμένα. ήμουν Είμαστε... ποιητή. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα ήμουν. Στην Αθήνα δεν εκδηλώνεσαι τόσο το στρε, το άμπο και σε πειράζουν. Δεν σου λέω ποιήματα στην Αθήνα. Να έρχεσαι. Ναι, είναι όνειρο. Από Δευτέρα από πού θα βγούμε. Αθήνα. Αθήνα, ναι. Αθήνα, Δευτέρα. Ναι, Αθήνα και μετά για πολύ καιρό. Έχω ένα νέο για την Αθήνα. Τι Έχει να κάνει με τη ρόδα του καμίνη. Δούλεψε. Όχι, βέβαια. Α, Πήγε ο ε... Γέλερ και είπε ένα, δύο, τρία δούλεψε Ούτε αυτό. Ένα, δύο, όχι. τρία γύρνα. Ούτε. Δεν, δεν έφεραν τον γέλιο. Ο γέλεν είναι στο Ισραήλ. Ο Άλεξ Τσίπρας που συναντήθηκε τελευταία φορά με αυτόν δεν έφερε Τώρα την Δεν νόνηση. έχει μάθει ε. αυτά τα ο Τσίπρας να κάνει και στη Ρόδα Πώ δεν έχει μάθει. Τι... Μόνο ο μόνο σε ρόδες, δεν Όχι, όχι Τσίπρα θέλουμε για για κοινωνία οικονομία. Για ρόδα δεν Πήγανε λοιπόν τα συνεργεία εκεί να το ξεστήσουν, αλλά δεν είχαν άδεια ξεστησήματο και πάει η επιθεώρηση εργασία και η αστυνομία, δεν ξέρω πώ πήγε και του σταμάτησε χτε. Οτιδήποτε, Οτι διότι... Οτιδήποτε γύρω από αυτή τη ρόδα δημιουργεί ναι. προβλήματα. Ακόμη και το ξεστήσιμο. Και έχουν παγώσει όλα τώρα και πήγε η αστυνομία. Θα μείνουμε με τη ρόδα, μανάτι εκεί πέρα. Μπού, μισή. Τι θα διότι κάνω, διότι είναι μισή ρόδα. Είναι μισή ρόδα. Γιατί, μισή ζωή, μισό μισός, Σα δαγκωμένο που Θεσσαλονίκη είναι. Μια Ά, εδώ, θα λέμε Ναι, θελονίκη, θα λέμε Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξη Γκαβέλης ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Κάτω ποιο είναι. Ο, Νίκος ο Νίκο Απρανίδη ή κατά κάποιο Νίκο, είσαι κάτω. Νίκο, τι κάνει. Νίκο, σύντροφε, Νίκο. Θερμού αγωνιστικού χαιρετισμού. Εδώ είναι ο Αλέξη Γκαβέλη. Δεν λέμε τα άλλα τα παιδιά. Ο Μπάμπη τον ακούσατε. Α, τον ακούγαμε εμεί πριν. Πριν από εμά εδώ προηγείται το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Ο Μπάμπη ο Τζιοπάνο. Πολύ καλά λόγια και για του δύο ότι είμαστε λιγερόκορμοι. Το οπότε, εκτιμούμε. Ναι, το, το, το εκτιμούμε και ανταποδίδουμε. Απλά αν δεν κινηθεί γρήγορα από το τσιμέρι που έχει στα πόδια του θα παγώσει. Ναι, θα <laughs> παγώσει. <laughs> <laughs> Γκαμπέλη. Τόσο... Εγώ φταίω. Πώ τον είπε, Ραμόνι Γκα... Γκαμπέλη. Έτσι μου το είπανε. Κοίτα, ή έτσι μου το έπανε ή εγώ το άκουσα. Εγώ να ακούσω λάθο αποκλείεται. Ναι, ναι. Ο, ο οποίο α... Αλέξη Γκαμπέλη ήταν στα Γιάννη Τσά, με, τα... Φίγε... με, με την Εύη την Αχτιόγλου. Με την Εύη την Αχτιόγλου, νέα δίνεται. υπουργό έργαση. Για πες μας λίγο για την έφη. το Εφάκι. Πε λεπτομέρειε. Εδινέ. Το καλύτερο κορίτσι, έφη. Σε τώρα μή. που είναι υπουργό και σου κόβει διάφορα περικοπέ, καλό κορίτσι και τώρα η ΕΦΗ. Ε, το εφάκι. Μου χρειάζεται πρόεδρο το 15 μελέτε. Πού τα πληρώνετε τώρα. Ήταν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ από τότε. Πάτα, πάτα. Έτσι. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ. Μονοκόμματη και μονομανή. Δεν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Τι, Τι είχαμε. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Τότε ήταν. είναι. Ναι, παιδιά είναι. Στα ΝΑΕΝΤΙΣ Σας αιμόσεις. ξεσήκω ναι Σας έβγαζε στους δρόμους Είσαι σαν της αριστεράς και της πρόοδου Πες το καθάρα μην τρέπεσαι Τα Γιάννη Τσάχτη και λίγο παράδοση φιλοβασιλική ε, Νομίζω Θυμάμαι κάτι βασιλόπιτε που κόβαν εκεί, κάτι βασιλικέ ενώσει και. Είχαν τη βασιλόπιτα τη μεγάλη. Όχι, όχι, όχι. Βασιλόπιτα, το λέει λέξη, δεν είναι καλά, και καλά και Αλλά είχαν το πρόσωπο του βασιλιά. Θυμάμαι ήταν μια βέο Ανέχουρα. βασιλική οργάνωση από παλιά που πήγαινε και ο ψωμιάδη κάποτε και κόβαν τη μόρη του βασιλιά, το μάτι του βασιλιά. Γιατί αν κόβε τη βασιλόπιτα εκεί το πρόσωπο κάποιου. Αν δεν ήταν ολόσφωμο θα τρώχει κι άλλο σημείο του βασιλιά. Το είχαμε κάνει εμεί στην Ελληνοφρένα την τηλεοπτική πέρυσι με τον Μπαλούρδο που έκοβε το μάτι του το Το γνωστό Τσίπρα. Ναι, ν Καλώ ήρθατε στη Θεσσαλονίκη έχω και μηνύματα. Αγία, πε τα. Και λεπτομέρεια. Το μουχρωμα είναι το δειλίνο, όχι το ξημέρο. Μα έχει δίκιο. Υπάρχει φίλε και το μουχρωμα τη αυγή. Εμεί την Αθήνα το λέμε τι... μουχρωμα το πρωί. Δημοσιογράφο είναι. Μπορεί να λέει ότι θέλει και εσύ να ακρίνει. Ναι, η αλήθεια, η αλήθεια και το σωστό είναι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Θέλουν τώρα, δεν καταλαβαίνω. Η διαστρέβλωση είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Το έχετε ζήσει σε σοβαρότερα θέματα, δεχτείτε το και για το μουχρωμα. Μηνύματα από ό,τι βλέπω εδώ μα στέλνετε στο 19650 που είναι ο νέος αριθμός αποστολής SMS. Μην στείλετε στον παλιό που εμείς δεν το ξέραμε, yeah. αλλά ο νέος είναι yeah. Εδώ και είναι 19, μήνα λέμε το 19.650. Α, ah, και το στον το, <laughs> το λέμε και στην <laughs> Αθήνα. <το. laughs> ναι. Απλά δεν μπαίνεις εσείς στο στο στο το στοιτήσερι. Και e... το Real FM παπάκι ήδη θεσταλούν εκεί. Όχι, χαίστο. <laughs> λοιπόν, 19.650. Στην τεμινήματα τα βλέπετε Τα βλέπουμε, να <στονίτρια> τα βλέπουμε και στο Twitter, και στο, Twitter στο Facebook, στο Facebook. Ξέρει την ιδέα, είχαμε. είχαμε μια ιδέα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από τα ιερά χώματα τη Βορείου Ελλάδος να. να ακούσουμε τι έχει ακουστεί από αυτά τα χώματα προ το Πανελλήνιο τι πίστεψε το Πανελλήνιο και τι ψήφισε το Πανελλήνιο τελικά. Γιατί Μόχις, όλοι διάλεγα. Έχω πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όχι Έχω να πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. πρόγραμμα. Όχι μόνο. Δεν θα ξεκινήσω, Τσίπρα. Όχι. Τα ωραία ξεκίνησαν από πριν τον Τζίπρα, το 4-5 χρόνια. Το πιο πόπ είναι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Εννοείται, αλλά γιατί ο Γιώργος το Λεφτά υπάρχουνε, πού το είχε πει. Εδώ το είχε πει. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, το θέμα είναι πού πάνε. Εδώ, Εδώ λοιπόν τώρα. είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, το Λεφτά υπάρχουνε, αποτίου με τιμής και στο Γιώργο, το μεγάλο αυτοπολιτικό, και σε αυτή τη φράση, η οποία Σαγίνευσε εκατομμύρια Έλληνε. Πού πάνε, λοιπόν, υπάρχει απάντηση. Στο μετρό Θεσσαλονίκη. Στο μετρό. Εδώ πάντα λεφτά. Γίνονται έργα, να το πούμε, έχει τρύπε. Γίνονται έργα, γίνονται. Έχει τα τα οποία έχουν κλείσει. Λίγο κοινήσεις. σε ταράζει γιατί αν είσαι στην Εγγνατεία και περνάει λεωφορείο, σε λίγο κουκουνιέτο ο δρόμο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ότι να κάνουμε, καταλαβαίνει στο κούφιο γιατί το όταν, από κάτω. Εδώ στην Αθήνα είχε φάει περίπτερο. Έχει φάει περίπτερο, ναι, ναι, ούτε ένα περίπτερο δεν είχε. Ήταν ξενοδοχείο, όλα στη θέση του. Θα μου πει δεν γίνονται τα έργα, γίνονται από κάτω Έργα μετρό. Γίνεται, ξέρεις εσύ από κάτω. Γίνεται, προχωράει. Έχει, πάει το μετρό, κοραλικό. το μετρό. Πάχο. Δεν γίνονται καλύψει εδώ. Δεν έχει τέτοια. Να... Εμείς βλέπαμε την πρόοδο των έργων. Εγώ, ω ρεπόρτερ, πήγαινα στην Κοραή κάτω. Στα έγκατα έβλεπα τα τσιμέντα. Το επιβεβαίωνα, το περιέγραφα. Με Εδώ πάει με Σαλονίκη. Έτσι θα πηγαίνει και ο Σιρμό. Μετά είχαμε κάνει και Φραπέ. ένα σχετικό. Μπορεί να το, να το στείλουμε αύριο. Πούμε στο Γιάννη κάτω Κάλε να το, χαμάρα, το... το τους Του σταθμού του Μετρό. Λοιπόν, λοιπόν στέλνει εδώ ο φίλο που έστειλε και πριν. Αλλή, μόνο να μην δεχτούμε ότι ένα δημοσιογράφο μπορεί να κάνει την νύχτα μέρα. Και εννοείται. πολύ καλά θα κάνετε. Δεν καταλαβαίνω. Έχετε αλλιώς... γαλουχηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αλλιώ θα ήταν μπακάλι. Αλλιώ θα ήταν καφετζή. Αλλιώ θα ήταν δημόσιο υπάλληλο. Αλλιώ θα ο ήταν έντιμο. Ναι. Δημοσιογράφο σημαίνει να λε τα πράγματα αλλιώ. Να τα φιλτράρει με ένα εσωτερικό φιλτράκι. μα. Όχι ναι, με το όνομά τους. Όχι βέβαια, με το όνομά του τι, το πράγμα έχει όνομα. Δεν θέλει να έχει άποψη, την, την προσωπική περιγραφή. Να έχει άποψη να το πει. Λοιπόν, ε, ε, αυτό που θέλαμε να κάνουμε από εδώ και γι' αυτό ανεβήκαμε είναι να θυμίσουμε στιγμέ καλές που μα έχουν επηρεάσει όλου. Ο Γιώργο Παπανδρέου ακούσαμε ένα ηχητικό, ήταν το πρώτο. Να, να θυμηθούμε τι είχε πει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, κάνα δύο χιλιόμετρα από εδώ, το 2009, λίγο πριν εκλεγεί πρωθυπουργό. Αν σήμερα, αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλο κύκλος της κατάρρευσης. Ευτυχώ που δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και δεν επήλθε ο φαύλο κύκλο τη κατάρρευση. Ευτυχώ τα είχε προβλέψει όλα και είχε πει: Εγώ δεν θα τα κάνω αυτά, γιατί αν τα κάνω αυτά θα καταρρεύσουμε. Τα έκανε όλα. Και ό,τι δεν έσωσε αυτό δεν έκανε αυτό, ήρθαν οι άλλοι, τα κάνανε Έ, πάντα στο όνομα του να μην καταρρεύσει. Ήταν κάτι που περίμενε κι εσύ τώρα. Βγάζουμε πάντα λάδι τον καραμαλί, αυτό δεν μ' αρέσει. Ξεκινήσαμε από το 9. Ξεκινήσαμε το 9, αλλά έκανε. τα έκανε ο Γιώργη, γιατί φταίει ο σοσιαλιστή δεν Από πού θε να αρχίσει να σφαίγανε. Γιατί μετά δεν ήθελε. Ότι okay. ο Γιώργο τι ήταν. Η δεξή μετά ήρθαν, φέρανε success story. Όχι, η κοινωνία εκεί είναι δεξή. Τέλο. Μνημόνιο σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση δεξιά. Θέλω να βάλουμε ένα τέτοιο λογικό σχήμα για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και μια αυθαίρετο σχήμα. Θα σα ακούσω, Τσίπρα που έρχεται τώρα είναι καθοδόν ε, και δεν δε θα, δε θα μα δεχθεί. <laughs> Έχουμε ζητήσει συνάντηση. Έχουμε ζητήσει συνάντηση, δεν θα μα δεχθεί με αυτά και με αυτά. Θα πει ότι τον είπαμε δεξιό. Εμείς όχι οι πολιτικέ του. Όχι, ναι. ναι. Ο Τσίπρα δεν έχει θέμα να εφαρμόζει δεξιέ πολιτικέ. Μην τον πείζει τον Α, γίνεται χάλια. Ναι, ναι. Κομμάτι. Όχι, είναι αριστερό. Επαναρθώνουμε. Είναι αριστερό, δεν μα νοιάζουν οι πολιτικέ Το ίδιο είναι αριστερό. Να μείνουμε λίγο στο Γιώργο και να κλείσουμε με τον Γιώργο. Ε, συνέντευξη το 2011, πάλι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Επειδή λέγονται πολλά, ούτε μαζικέ απολύσει γίνονται, ούτε θα γίνουν. Ούτε στο μισό πάει ο μιστός του όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Τίποτα. Στο μισό δεν πάει. Όχι. Κάτω το μισό <laughs> δεν μίλησε. Περίπου 40%. Άλλο αυτό. Πήγε 40% ο μισθό του. Ήταν ακόμη Πρωθυπουργός τότε. Ήταν Σεπτέμβριο η έκθεση, Νοέμβριο μετά τον φάγανε. Πήγε εκείνο το ταξίδι. στο Παρίσι, τσακώθηκε με τον ο... Σαρκωζή. Τον ο Βενιζέ που ήρθε 5 ώρα το πρωί και κάνει κάτι δηλώσει, δεν πήγε στο Ζάπιο τότε. Τα λέμε αυτά για να τα θυμηθούμε Τι έχουμε περάσει αυτά τα 6-7 χρόνια που είναι σαν να έχουμε περάσει 60-70 χρόνια. Συμπυκνωμένη ιστορία. Λες και θελήσαμε εμεί να ζήσουμε ιστορία. Εδώ δεν μπορούσαμε ένα από το 1821, ακόμη το αναλύουμε ή από το 40 και μας ρίξαν 6 Σαμαρά. Πρώτο πράγμα. Να... Θυμάστε που βάραξε του, κάτι. Μάλλον. Ο Σαμαρά λοιπόν το 2010, γιατί πάμε, μένουμε πάντα στο Βελίδιο και στο τι έχουν δηλώσει οι πρωθυπουργοί μα, και α, στα οποία έχουμε τσιμπήσει ή αγαπήσει αυτά που έχουν δηλώσει οι πρωθυπουργοί μα. Θέτει ένα ρητορικό ερώτημα. Τότε ήταν αντιπολίτευση ο Σαμαρά και άκου τι ωραία που έθετε το θέμα. Τι έπρεπε δηλαδή να είναι, όλοι υπέρ του μνημονίου, επειδή έτσι το είπαν ορισμένοι και απέναντι. Να έχουμε αφήσει τον ελληνικό λαό, υποχρεωμένο πλέον να βρίσκει καταφύγιο μόνο στο πεζοδρόμιο. Ωραίο αυτό. Ναι. Άρα έλεγε, ως συμπέρασμα έβγαινε από αυτό το ερώτημα, ότι εμείς δεν θα είμαστε υπέρ του μνημονίου. Αυτό καταλαβαίνουμε. Για να μην μείνει ο λαός στην επανάσταση και στο πεζοδρόμιο, Μήπως, δεν θα γίνουμε ε... εμεί μνημονιακοί. Ε, δεν πέρασε κανένα. μήνας. δεν υπήρξε ποτέ υπέρ του μνημονίου. Ο Σαμάρα. Ναι. Λες. Και όλα αυτά να ήταν μια ρητορική ψευτική Α πούμε. Α πούμε, είχε τον Άδων να λέει: Εγώ θέλω, δεν θα μου κλέψει ο Τόμψεν τη δόξα. Τι ήταν αυτό. μήπως δεν έφερε Θέατρο. ποτέ μνημόνιο ο Σαμάρα και έφερε, έφερε απλά. Μήπω έφερε απλά ένα πακέτο σωτηρίας έφερε. Ναι. Ναι. Δεν, δεν ήταν μνημόνιο. μνημόνιο. Αυτά τα πακέτα σωτηρία που δεν σώζουν κανέναν. Ή, μάλλον λάθο, σώζουν γερμανικέ, γαλλικέ κλάδε. Του λέει πια δεν είναι εσωτερία. Του λέει εσωτερία, φλού. δεν έχει εσωτερία του λαού. Κανεί δεν το έχει πει. Όχι. Είναι χιδαίο να το πει. Όχι, δεν το λε. Που νομίζω ότι ο επόμενο θα το πει. Θα το πει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα πει εσωτερία τραπεζών και μεγάλων ομήλων Ευρωπαίων. Άμα είναι ο Κυριάκο θα το πει σίγουρα, το έχει πει. Ναι, με τον τρόπο Τώρα θα το πει και κανονικά. Πάλι Σαμαρά από τη ΔΕΘ του 2011. Δεν είπαμε ποτέ να μην μειωθεί το σπάταλο κράτο. Το αντίθετο, ήδη από το Δεκέμβριο του 2009 ζητήσαμε πρώτοι να ληφθούν μέτρα για την περιστολή της σπατάλης. Αλλά δεν τα σπατάλη η σύνταξη των 700 ευρώ που έκοψαν πέρσι και που την έχει πληρώσει πολλαπλά ο συνταξιούχος από τις κρατήσεις όταν δούλευε. Αυτή την τεράστια αδικία θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να αποκαταστήσω το ταχύτερο δυνατόν. Καλά, Βρεταντών, τα καλτσόν. Τώρα και εσύ τα δίνω τα δυνατά ήρεμα. Μην σκεφτήκανε καλτσόν. Μην τα ακού τώρα πώ ακούγονται. Να τα ακούσετε τότε, τότε και πόσοι πίστευαν αυτά τα που λέγανε. Γιατί τα θα ακούω. ξανάρθουν το Σεπτέμβριο του χρόνου κάποιοι υποψήφοι πρωθυπουργοί ή πρωθυπουργοί και θα λένε πάλι τα δικά του. Το όχι οι πόλοι. Μα βγάζετε ένα ψέμα εδώ όταν ερχόμαστε. Δεν ξέρω. Η αλήθεια, όλοι κι εμεί δεν δυσκολευθήκαμε ταχυτικά. Γιατί λόγω τη διεθνού εκθέσεω κάθε χρόνο. Γεμίζουν πολύ και οι δικοί μα οι φάκελοι όλα αυτά. Υπάρχει πολύ πράγμα. Υπάρχει λικοτόσα, στην Αθήνα δεν λέγονται. Όχι. Στην Αθήνα δεν λένε τέτοια. Δεν λένε τέτοια. Δεν λένε τέτοια. Ήδε τα προλαβαίνουν, δεν ξέρω. Δεν δε δε θα το... κάτι. Πώ πάει στο εξωτερικό και λέει, Ελά, πιστώ να με ακούσει Ελλάδα. Ναι, ναι, τα ναι, λέω ναι. για εκείνο το κοινό. Έρχονται εδώ. Πώ έλεγε σαν... ο Καρατζαφέρη που έκανε συνελεύσει με του δικού του ψηφοφόρου, που έλεγε εκεί όλα τα χουντικά. Και ο Λεβέντη λέει τα σαββά. Ναι, μεταξύ του, αλλά στο έξω, λέει να με ακούσουν. Του λέει Αθήνα μακριά, κάτι γίνεται και το ξεπερνάνε. Σαμάρα πάλι το 2018 μα έλεγε τι θα γίνει και τι θα ζήσουμε το 2021. Μέχρι το 2020 πάνω από το 50% του ΕΠ θα μπορεί να προέρχεται από την εξωστρέφεια τη ελληνική οικονομία. Και αυτό θα σηματοδοτεί μια αναπτυξιακή έκρηξη. Πράγμα που σημαίνει τελικά μπορούμε ω τότε να ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο ευημερία. Και την επόμενη χρονιά του 2021 να γιορτάσουμε όχι απλώ τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση αλλά και την αναγέννηση τη χώρα μα. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα τυχτίζουμε χτίζουμε όλοι μαζί. Αυτά τα είχε πει εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Είναι λόγια που έχουν βγει από αυτόν τον τόπο. Από την πρωτεύουσα, τη συμπρωτεύουσα του Βορρά και τη συμπρωτεύουσα της χώρας. Μήπως δεν είναι σωστό που μας φιλοξενούν και τα τρίβουμε στη Μούρη τους. Όχι. Όλα αυτά. Α, και στη Μούρη μας τα τρίβουμε. Α, και δεν είχες μην. πιστέψει Σαμαρά. Δεν πίστεψε το Σαμαρά. Μόνο στο Γιώργο, ποιο δεν πίστεψε το Σαμαρά. Εγώ το Γιώργο περισσότερο. Ε, εντάξει, είναι, αλλά και το Σαμαρά ποιο δεν. Νομίζω το Γιώργο είναι. Κλέει και λε να είναι ένα τίμιο στοιχείο να το πιστέψω Δεν μπορεί να λέει ψέματα αυτό. Είναι, λες. Τι είναι άρα Γιώργος. Είναι καλαματιανό. <laughs> άρα δεν είναι δίμητο. Δε okay. Λογικό. Άρα, τελεία. Άρα. Λογικά να το πάρει. Οπότε πιστεύει στο Σαμαρά, αναγκαστικά έχουμε και ένα τελευταίο ηχητικό από τον Αντώνη Σαμαρά 2014. Τώρα το τρίτο τρίμηνο το 14. Η οικονομία μα θα έχει πρόστιμο θετικό. Για πρώτη φορά μετά από 24 τρίμηνα, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια ύφεσης Φέτος είναι η χρονιά που η Ελλάδα σηκώνεται στα πόδια της Ακόμα πληγωμένη, ναι αλλά τώρα πια όρθια Ακόμα με προβλήματα, ναι Αλλά τώρα λύνει ένα ένα πρόβλημα Ακόμα με πληγές, ναι Αλλά τώρα τις σε πουλώνει και κοιτάει μπροστά Πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά Ένα χρόνο μετά ήρθε ένα μνημόνιο, να Το ψήφισε και ο Σαμαρά, το ψήφισε και ο Τσίπρα, το ψήφισαν όλοι. Όρθια η Ελλάδα, όρθια για πισωκολητό πλέον. Αμάντα. Όχι σε άλλη στάσει. Όχι στα ε, τέσσερα δηλαδή, που έγινε μετά. Εδώ είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα άνθρωπο από πάνω. Δεν μπορεί να λε τέτοια. Περίμε στη Θεσσαλονίκη, τι στάσεις κάνουν, αλέ. Προφανώ. Για πε. Στάση μετρό. <laughs> <laughs> <Ε>? <laughs> τι κάνετε εδώ, Ισάπρα. Αυτόν τον κατά μετρό, τα περίεργα. Ε. Στάσεις με πουγάτσα mm. Πάντως εδώ είναι η Ελληνοφένεια από... για, πο... <laughs> για πολλά φύλλα Θα μιλήσουμε μετά για τις βιτρίνες με τις πουγάτσες mm. Να mm. ακούσουμε τώρα τις πρώτες διαφημίσεις Να ετοιμαστεί και Αθήνα, να ετοιμαστεί και Θεσσαλονίκη Συνεχίζουμε αμέσως μετά Από την όμορφη Συμπρωτεύουσα την νύφη... νύφη του Θερμαϊκού Από τη Θεσσαλονίκη. Εκπέμπτομαι. Για εσά δεν έχει κάποια διαφορά. Για μα έχει και όποιο, όποια εικόνα έρχεται προ τα κάτω ή όποιο συνέστημα. Για τους Θεσσαλονίκη, ίσω λέει κάτι παραπάνω. Ότι να ανεβαίνουν τα παιδί μου. Αύριο έρχεται ο Τσίπρας. Ναι, τα πάμε. Ο Τσίπρας έφτιαξε γραφείο πρωθυπουργού τον τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο. Εμεί όμω εδώ έχουμε σταθμό Θεσσαλονίκη. Εδώ και από την αρχή. Ο τσίπρας θα έχετε πιο συχνά από μας ε, ε, το ε, δεν λέω για για Και που έρχεται τι κάνει, δηλαδή θα προθυπουργεύσει, το προθυπουργεύσει αύριο το τι εδώ. κάνει. Εδώ. Η το που κάνουμε εμεί από εδώ το κάνει αύριο ο Τσίπρας από Κυβέρνης εδώ. Κυβέρνηση του που λέμε. Του Βουνού. Του Βουνού, αυτό εννοείται. το Θα δει ας πούμε πού θα χιονίσει την Παρασκευή και θα λύσει τα θέματα από Θα το στρώσει με αλάτι Πάντω εδώ στην πρωτεύουσα. υπάρχουν διαφορές με την Αθήνα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι πιο ηρεμή πόλη, είναι πιο καλύτερη η το κέντρο της πάντα, το κέντρο. Mm. Έχει πεζοδρόμια να περπατήσεις, δεν είναι όπως την Πανεπιστημία τη της Σταδίου. E... Νομίζω έχει λαφρώ καλύτερη αισθητική στα, στα μαγαζιά και στο στόλισμα επίσης. Στα... Στα... Αυτό που πιέζει. Κοιτώσαμε... Το στόλισμα έχει ωραίο ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώς... Μια ρόδα δεν λοιπόν, έχει. Μια Δεν δε... βάλανε. <laughs> <σβουτά�σαι> δηλαδή ο δε μπουκάρι θα ήταν. Συγγνώμη κιόλα. Βέβαια έτσι πω είναι εδώ η ρόδα θα είχαν σκοτωθεί κόσμο, θα πιδάγανε αυτοί από κάτω, ή οι Θεσσαλονικοί. Εδώ μπορεί να έχουν ξεκινήσει να φτιάξουν ρόδα καμιά κουσαριά χρόνια πριν, αλλά με του χαλαρού ρυθμού δεν μπορούσαν να βάλουν τη ρόδα μέσα στο θερμαϊκό. Και να τους, να, να κουστά, βγάζει νερό, σαν μύλος, Σαν νερό μύλος, κουβούκλα είναι κλειστά έτσι, αυτό δεν βρέχει. Να βγάζει να φέρει και νερόμιλο. Να βλέπει τη σκατίλα από μέσα <laughs> τη σκατίλα, <laughs> <βγει> όχι μόνο απ' <laughs> έξω. <laughs> και να έχει μόνο αεραγωγού, <laughs> να σου λέει τη μυρωδιά. Αυτό άμα το δυναμώσει μετά θα πέταγε και στην πόλη. Αν το άλλαζε ταχύτητα. Σαν ανεμιστήρα δε... τύπου. Δεν έχει ο κόσμο, είναι πολύ πίσω ακόμη. Δεν, δε, δεν ξέρω. Κάποια ίδια. στιγμή νομίζω θα αλλάξουν όλα αυτά. Θα δούμε πουτάζει, βάζει φωτάκια και κάτι καράβια εδώ. Είδα κάτι σκαριά. Την κηβωτό του Νόε το λύσανε. <συσχεδιά> <Πάει> καλά καθόλου πουτάζει. <συσχεδιά> που έχει βάλει και η βωτό του έχει και, και ζώα απ' έξω που πανανεύουν. Είναι Χριστουγεννιάτικη κηβωτό του Χριστουγεννιάτικη. Με φόντα το θέλω να πω. Ήταν μέσω η ελέφαντα και έχει ένα δεντράκι με κορυφή. Εκεί πάντω που είναι πολύ μπροστά εδώ οι άνθρωποι, είναι στι βιτρίνε φούρνων. Καλαφούρνου έχουμε και στην Αθήνα πάρα πολλού πια. Φούρνη και ζαχαροπλαστία. Ναι, λίγο. Έχουμε και στην Αθήνα ζαχαροπλαστία. Εφτά. Στην Αθήνα είναι αυτό το μήνυμα. Δηλαδή έχει ένα ψυγείο και έχει δύο πάστες από το ένα είδο, πολύ κομψέ, φωτισμένε από πάνω με κάτι προβολή. δύο πιο πέρα να μην ακουμπάνε, να Για μην μιλάνε μεταξύ του. Ακόμα δεν είναι μία μόνοι Έχουμε τα τσακωμένε και εδώ είναι η πάστα εδώ. παρτούζα. Εδώ και σε ένα <laughs> ράφι. Τα, τα... τα ψάκι ένα, τα ψάκι δύο πάστε. τα αυτά. Τα τρουφάκια σε βιτρίνα τώρα. Οι μπαμπάδε. Μπαμπάδε να δείτε. Ριζόγαλα, μετά έχει κάτι άλλα. Κάτι κρέμες, χυμένε πάνω σε κάτι ταψιά, σε κάτι μπολ. Ξέρουν να το πασάρουμε το θέμα. Και τυρόπιτε και πίτσε και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, τέτοια όλα. Δηλαδή περπατά στον ρόμο και χορτένε. Τι τυρόπιτε, έχετε τυρόπιτε εδώ πάνω. Γκουρού. Σα είναι γκουρού, όχι κουρού. Γκουρού, είναι πιο. Είναι ωραία. Γενικώ, η Θεσσαλονίκη νομίζω το έχουμε πει άλλη φορά είναι η πιο ευρωπαϊκή πόλη τη Ελλάδα. Εμένα αυτή την αίσθηση μου το Κέντρο τη Είναι Έλα μου, το ερωτική. Okay. Γιατί δεν είναι ερωτική. Ερωτικό μπορεί να είναι και το μενίδι. Τι σημασία έχει. Αγιοπέ. Υγείωση ή Το δεν έβλεπες στον Κλέτσο με την Εράτο. Δεν ναι, υπήρχε ερωτή. Γύρισε και ένα το τσαντήρι, το σύστριγλο. Ναι, θυμάσαι. Γι' αυτό σου λέω. Πάντω. Εγώ άμα σηκώναμε σημαίνει τότε στου, στου του Γκλέτσου πάνω το Κατάρτι. Ε, βέβαια, αφού ήταν το λίγο και το τραγούδι. Στιβαρό. Κατάρτι, το φεγγάρι. Μια που λε. Κατάρτι, να θυμίσουμε, γιατί αυτό είναι ο ρόλο μα. Εμεί δεν ήρθαμε εδώ για να περιγράψουμε τα αγγλικά και τι βιτρίνε τη Θεσσαλονίκη. Πώ το κάναμε κι αυτό. Καταρχήν, λέει εδώ η Λίνα Ιδρανοβάλ, που είναι μια ακροάτρια τακτική στο Twitter, κάτσε mm. να το ξαναβρω. Να κάνετε βόλτα με το τζίπρα με το μετρό. Α, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ήρθαμε. Δοκιμάσουμε τον θα πρώτο σειρμό. Κορδέλα, Α, θα κόψουμε κορδέλα. Θα Μεκλένα. μπούμε στο. Από πού θα ξεκινάει, ξέρει κανεί από πού θα ξεκινάει. Όχι, δεν ξέρει και πού θα τελειώνει και τίποτα γι' αυτό το έργο. <Τοχε> ε, θα μπούμε στον πρώτο σειρμό, θα κυρώσουμε εισιτήριο όπω είχε κάνει ο Σιμίτη κάτω και θα, όπου μα πάει το τούνελ, θα βγούμε στην άλλη μεριά. Ναι. Θα είναι για να βρούμε το φως στο τούνελ επιτέλους. πρώτο ταξίδι έτυχε... <χει> Ναύλο. <χει> <ναι>. από το <χει> Νότο. Από το Νότο, ναι. ναι, ναι. Αλλιώς στην διασκευή που έχουμε κάνει Αλλιώς στην διασκευή έχουμε κάνει μια ναι. διασκευή, δεν λέγεται τώρα. Ε, πριν όμως ο Πρωθυπουργός κάνει τις βόλτες και ήρθαμε πριν και ακούσαμε στο πρώτο μέρος, θυμόμαστε... Τι ακριβώς έχει υποθεί στη Θεσσαλονίκη που επηρέασε όλη την Ελλάδα, μην πω και όλη την Ευρώπη. Σε τούτο εδώ τον τόπο που έχει βγάλει Βενιζέλο, Χατζόπουλο, Λεβέντη. Και με ένα φίλο μας που θα τον έχουμε αύριο εδώ καλεσμένο, δημοσιογράφο, και μας ε, λέγαμε τι έχει βγάλει αυτή η Θεσσαλονίκη, τι έχετε βγάλει. Και θυμόμαστε Άκη Τσοχαντζόπουλο με φανατισμό, ναι, ναι. Βενιζέλο, Παπαγιοργόπουλο, Σομιάδη. Λεβέντι, τώρα στο τέλο. Δεν λέμε του δεύτερου, λέμε τα πρώτα ονόματα έτσι. Δεν λέμε Ελένα Ράπτη. Όχι, δεν τα λέμε. Δεν λέμε τέτοια. Και Κώστα Καραμάλι είχε πάρει κάποια στιγμή. Τι μου θύμισε στο τέλο. Είχε διαλέξει τον Κώστα Καραμάλι. Θέλω να πω ότι αυτέ. Και μόνο η επιλογή του Τσοχατζόπουλου δείχνει πάρα πολλά για του Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι του Βενιζέλου δείχνει πάρα πολλά. Του Τσοχατζόπουλου. Α, του Άκη, του Και στην Αθήνα θα βγει ο Άκη. Ένα τέτοιο πρόσωπο θα βγει οπουδήποτε. Θα οπουδήποτε. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τ Να θυμηθούμε λοιπόν τι έλεγε και ο Πρωθυπουργό ο Νιν, ο Αλέξη Τσίπρα και αν έχει πει από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξη Τσίπρας ωραία θέματα, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σα έχει τεθεί μερικέ χιλιάδε φορέ. Ρωτώ, σας είναι απαντώ. το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια Κύριε, λύση. Λέγατε, λέω σα ευθέω και με απόλυτη. Ε, Ειλικρινία και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμεί θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Αυτό δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Απάτη. Είναι για τη Θεσσαλονίκη. Απλά μα υποχρεώνουν να παίζουμε και ένα χαρτι Νικολάου 10 λεπτά στο στόμα. Ναι, και έπρεπε, είχαν περάσει τα 10 λεπτά και έπρεπε να ακούσουμε αυτό. 10 λεπτά πάλι. Είναι συνέντευξη κάτω στον ελληνικό για το. Πρόγραμμα. Ναι. Γιατί από αυτό το πρόγραμμα βγήκε ο Αλέξη Τσίπρας, πρωθυπουργό, να μην το ξεχνάμε, ναι. την πρώτη φορά. Τώρα το έχει για πατάκι στην είσοδο του σπιτιού του. Ούτε. Άσα. Άσα. Τα δύο πατάκια στο πάτωμα. Το πρόγραμμα είναι αυτό που ναι. καθαρίζει ταυτόχρονα και δεν γλιστάει, το έχει βάλει περιστέρα εκεί να πατάει, για να μην θυμάται πώ βγήκε, να μην ξεχνάει πώ βγήκε πρωθυπουργό. Εδώ από τη ΔΕΘ, ο Αλέξη Τσίπρα, εδώ στο Βελίδιο, το 2012 έλεγε. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε το μνημόνιο και να επαναδιαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση. Δεσμευόμαστε για κοινωνικά δίκαιη, δημοσιονομική εξισορρόπηση με εγχώριου πόρους. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία της χώρας που σήμερα η βαθιά και παραταταμένη ύφεση την έχει οδηγήσει σε ελεύθερη πτώση. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια και δεσμευόμαστε να ακυρώσουμε αμέσω. Εκείνε τι μειώσει σε μισθού, συντάξει και κοινωνικέ δαπάνε να σταματήσουμε δηλαδή την περιθωριοποίηση των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και την υποβάθμιση των μεσαίων. Όλα τα έκανε όμω κοιτώντα το λαό στα μάτια. Βρε, λέει χαλαρά. Κοιτώντα το λαό στα μάτια. Θεσσαλονίκη, σε χαλαρά Μα γι' αυτό. Χαλαρά δεν πήγε. Τόση τσίτα για εδώ. Τόσε δουλειέ. Μα έλεγε την αλήθεια. Μα, Μα κόπε δεν τα έκανε. Δεν τα έκανε. Θυμάσαι κάτι από αυτά που να μην έκανε κοιτάζοντα το λαό στα μάτια. Δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι. Κάτι από αυτά. Θυμίζω το Σεπτέμβρη που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι. Mm. Τα έκανε. Λοιπόν ένα χαρακτηριστικό το ακούσαμε και πριν που εδώ είχε ακουστεί πρώτη φορά του Γιώργου Παπανδρέου Λεφτά Υπάρχουνε mm -hmm. που είχε πει ήταν το πρώτο οχητικό μας ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ του 2013. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάθεστε πολλέ φορέ μόνο σα και σκέφτεστε τι υποσχέσει που δίνετε στον ελληνικό λαό, περνάει ποτέ από το μυαλό σα ο φόβο. Μήπω καταλήξετε να γίνεται η επανάληψη τη ιστορία που ζήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το λεφτά υπάρχουν. Απολύτω όχι. Διότι εμεί θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγού με πετραχίλια. Α, mm -hmm. είδες. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Με τι, λαγούς με τι τάζουμε. <laughs> με <laughs> κάτι άλλο. Να με εκκρεμίδια. Με τι είναι. Ε, ούτε καν λαγούς μπορούμε ούτε να στήσουμε Ούτε καν λαγούς έταξε, εύφια, Ούτε λαγούς έταξε σε καπέλο μαγικό Ανεργίες, έταξε επιδόματα μισό, Έταξε οπα, συντάξεις, οπα. έταξε οπα. μισθούς μισό, μισό, μισό, Έταξε την Ευρώπη θα την αλλάξει έταξε, Αλλά τώρα είναι που αρχίσαμε και τα κάνουμε ε, ε, Δόθηκε είχε, επίδομα <laughs> εφάπαξ στους <laughs> γέρου. Δεν είχε πει επίδομα, Τίχε. δεν είναι γέροι, είναι ε, Τι είναι ναι. Λαμόγια άρα. <συσίλια> Άμενε ναι συνταξιού, όχι λαμόγια. Λοιπόν. Να σταματήσουν οι συντάξει. Αφού <συσίλια> δεν κατάλαβα. Τι είναι 45. <συσίλια> Τι είναι ah, ah, δε 45. Που μας πέταξαν έξω και άλλος που δεν έκοβα απόδειξη ο υδραυλικό. Πώς φτάσαμε στην κρίση. Εδώ κουλουρά από κάτω δεν ήταν ο που τον Καστανά. δεν ήταν. Καστανά. αυτό την Ζίακος. Στα τρένα οι άλλοι που ζητάνε. Μα εγώ τώρα. Στα τρένα φέρναγα... στην Αθήνα, συγγνώμη. Εμεί έχουμε. <laughs> και τώρα εγώ ζητάνε... Και Και μου λέει Κάστανο χωρίς απόδειξη. Τι, ναι, πόσο, φέρα την αστυνομία. Μοιραστεί κάτι το ΦΠΑ. <laughs> Τουλάχιστον. <laughs> Τον συλλάβαμε, πάει αυτό, δεν Α, υπάρχει. <laughs> λοιπόν. Ε και το ΦΠΑ περίμενε και το ΦΠΑ τώρα δεν τον καταργεί στο νησιά θα τα θυμηθούμε όλα uh -huh. γιατί αυτά που ακούσαμε του Τσίπρα δεν ήταν το 12 και το 13 ναι. το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη ξεδιπλώθηκε το 2014 νομίζω η πρώτη υπόσχεση ψέμα απάτη που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και τσίμπησε σύνολος το συγκεκριμένο ήταν αυτή άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματο του έμφυα Ο έμφυα φίλες και φίλοι, είναι ο φόρο σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Ε, καλά ρε παιδί, μου να Τον κατήρισες τώρα και είμαστε δύο χρόνια χωρί τον ΕΜΦΙΑ και... Δεν είναι σωστό γιατί το κράτο έχει ανάγκη από εισοδήματα. Α τον ξαναφέρει. Ή α φέρει κάτι πειράζει. άλλο. Ισοδύναμο. Δεν έχει. δύο χρόνια χωρί έμφυα. Η ισοδύναμο του ένφια δεν έχει. Όχι, εγώ λέω να επαναφέρει τον ένφια και να φέρει και ένα ισοδύναμο τη επαναφορά του ένφια. Πώ το είχαμε κάνει στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Φόρο πάνω στο φόρο. Φόρο στο φόρο. Είχαμε αποφασίσει φόρο φόρου. Φόρο φόρου. Είναι ακούγεται λίγο κυπριακό, αλλά ναι. είναι ελληνικό. Φόρος φόρο φόρου. Και εμεί εδώ από τη Θεσσαλονίκη ότι πρέπει το κράτος να θεσπίσει φόρο, δηλαδή ο ΦΠΑ 24% και 20% επί του 24% του ΦΠΑ. Γιατί όχι. Ναι, ναι, σωστό. Φόρος Ας επειδή βλέπω στη Θεσσαλονίκη που έχει μεγάλη εσπλανάδα που λέμε. Ναι. <laughs> δηλαδή χώρο <laughs> για περπάτημα, για βόλτα. Ε, Η Νέα Παραλία και τα λοιπά, ναι, ναι, ναι, όλα πέρα, αυτά. ναι. Ε, Δεν έχει φόρο βόλτας. Ναι. Από, ,τι καταλαβαίνω, ο βάδιν. Φόρο βάδι γιατί να μην υπάρχει. Περπατά αυτή η τσάμπα. Ωραία. Στη Πλάκα, κατουράει, φτίνει την τζύχλα, κολλάει, χέρει το σκυλί. Ναι. Δεν κατάλαβα αυτό. Αφ... Πλη... Εμεί θα το πληρώσουμε όλο αυτό. Πονε δικάμε μια τόσο τσαλονίκη. Μιλά πολύ. Και σωστά. μιλάω για τη τσαλονίκη στην Αθήνα από όχι ένα προσαρμό ένα μέτρο σωστά. με μαιραστικά. Μιλά. Εδώ, εδώ που έχει άπλα και περπατάνε δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και περπατάνε. Δηλαδή το γραφείο προ του Προύπου εδώ δεν δουλεύει καλά, πιστεύω. Εμεί γι' αυτό φύγει. Είναι το πόλο τι προτείνει, Μήπω ξέρει και την Οτοπούλου. Και την Οτοπούλου ξέρει. Όχι, δεν ξέρει. Έλεω, έχει κοινέ φωτό. Ε, πού είσαι να συμμαθηθεί και με την Οτοπούλου. Στα κινήματα. Ποια κινήματα εδώ. είναι τα κινήματα, αγάπη Δεν είναι τα κινήματα. Τα Στα κίνηματα... λαδάδικα δεν είναι κίνημα το λαδάδικο να ξέρει. Κίνημα είναι άλλο. Έτσι που ξέρει και την Οτοπούλου, την ανταφτού του Πρωθυπουργού. Την, ήταν ηθοποιό πριν, τι ήταν ηθοποιό. Πριν είναι, ασχοληθεί με την ενεργόπολιτική τέχνη. Αν δεν ήξερε από την τέχνη, κάνω πάσο. Από την τέχνη. Από την τέχνη. Ωραία, τέλο. Τέλο, τέλο. Και ο Αλέξη Τσίπρα προφανώ την τέχνη είδε και εκτίμησε και την έκανε πρωθυπουργεύουσα, από να το πούμε. Η Υπεύθυνη του γραφείου πρωθυπουργού κτλ. Υπουργό ανταυτού θα το έλεγα. Έχει πάει και 40, έτσι να ακούσουμε λίγο Τσίπρα ακόμη τι έλεγε τι παροχέ του 2014 εδώ από τη δεύτερο περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Παροχή δωρεάν ρεύματο, σε 300.000 νοικοκυριά, πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης. Στόχος η εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25 έως διαμερισμάτων δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογένων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 σύνταξιούχους η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασία σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα τη οικονομία. Αυτά έλεγε με ένα μάζεμα μικρό. Ναι, μικρό. Και τα λέει έτσι απλόχερα αυτό, δεν είχε θέμα. Τα λέει όλα, κανονικά. Αφού ήξερε δεν θα γίνει τι τίποτα. Είναι... Ποιος, ποιο δοσά. Εδώ είχε, είχε βρει και ότι είναι ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι, 920-523. Δηλαδή. Ναι, γιατί μιλάμε στοιχεία, δεν μιλάει. Ε, έτσι. Ε, τι είναι, σαν RG's, RGs να μιλήσουμε. Εδώ έτσι, το είχαν μελετήσει το θέμα σου. Λέει, θα του πούμε ένα, μια ψεματάρα. Βάλε και ένα νούμερο εκεί αυτό που έγραψε το λόγο. Έκατσαν μέτρησαν, πήραν τηλέφωνο και το έκαναν μελετημένοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ποιο θα το ψάξει ότι είναι 500 ή Ή μάλλον θα τα δώσουμε. Όχι. Έτσι αλλιώ. Θα μα λένε μετά ότι δεν τα δώσατε. Κανεί να σταθεί στον Έχα. αριθμό των συνταξιούχων. Σωστό κι αυτό, έχει ένα δίκιο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, εδώ είναι η Θεσσαλονίκη, εκεί είναι Αθήνα κυρίω. Οι δρόμοι τη Αθήνα, δεν ξέρω τι καιρό κάτω. Εδώ περιμένουν ένα κύμα ψυχου. Από την 5η το βράδυ προ Παρασκευή, νομίζω σιγά σιγά, σιγά αυτό το, ψυ... το κύμα ψύχου που έρχεται από Σκανδιναβία θα κατέβει και Αθήνα. Ο από δω. ό,τι λένε όλοι οι μετεωρολόγοι, Σαββατοκύριακο κάπου εκεί. Μου λέει ο Τζομπάνογλου που χθε μιλάγαμε, μου λέει έρχεστε και φαίνεται το χιόνι, το κρύο, την παγώνια εμεί. Και θα φύγουμε για να το πάρουμε μαζί μας στην Αθήνα, είμαστε κύριοι. Το πάρουμε κατεβαίνοντα. Το παίρνουμε, αλλά κατεβαίνοντα το παίρνουμε. Δεν κατάλαβα τι είμαστε, τι πολεγί Που έρχεται έτσι να δροσίσει ψυχές συνειδήσει, να πάρει τα μαλλιά μα και είναι να ερωτική τα κάνει. Δεν είναι ερωτική, θερινή, με δύο χέρια. Ειρηνή Κατασκήνωση, που έλεγε α, και ο Ντίνο Ηλιόπουλο, στον ε, γυρισμό τη επιστροφή με τα μοσχάρια τα γυμνά. Όλο αυτό είναι από το δόλωμα, κάπω έτσι, έτσι, έτσι περίπου το έλεγε. Έτσι. Και με αυτή την ποιητική διάθεση πάμε στη διαφημίσει. Είναι και ο, ο, ο Παπαφίγκο μετά που λέει. Ναι, ε, μετά Τον Παπαφίγκο. Λοιπόν, πάμε στι ευλαβεί διαφημίσει. Real, Real Θεσσαλονίκη και Real Αθήνα. Έτσι θα πάμε και τι εκλογέ. 107 επόμενες και ένα για τη Θεσσαλονίκη. 97,8 από Αθήνα. Αθήνα. Υπάρχει σταθμό εδώ, δεν είναι παράρτημα, είναι κανονικό σταθμό με εγκαταστάσει, με συναδέλφου εργαζόμενου, διοικητικού. Εδώ τη Σάσα μα έκανε τα Στάσα. την υποστή. Σάσα δεν τη λέγατε Στάσα, εδώ, δεν τη μωρέ, ένα σωστό όνομα δεν έχει. Περίμενε, περίμενε. Μα πριν και βγή, βγαίνει, λέει, από το Αναστασία. Τα όλα, εδώ. μου. Αναστασία, άρα θα πάω σοριλά. Ή έχω κουφαθεί από το υψόμετρο. <laughs> που ναι, δεν έχει και υψόμετρο. <laughs> δεν έχει υψόμετρο. Έλα, αν δεις το χάρτη, είναι 500 χιλιόμετρα πιο πάνω. Όχι. Ε, ό,τι κουφαίνει, κουφαίνει. Δεν είναι το υψόμετρο, θυμίζω μου. Ναι, αλλά δεν έχω κουφθεί στην Αθήνα, εδώ κουφάθηκα. Ε, εδώ το που έκανε την Το Εδώ το αποτέλειωσε. Ωραία λοιπόν και άλλου συναδέλφου πολύ αγαπητού έτσι και γελαστούς πάντα και Που όχι. δεν θυμόμαστε τα σωστά τους ονόματα αλλά τα λάθα Δεν θα το ρισκάρω δεν θα Ο το Γιώργος, ρισκάρω. ο Μανόλη, <laughs> ο Παντελής, ο Γρηγόρης Δεν θα το ρισκάρω Οι Ξέρω... Αμαριλής Αμαριλής είδες σπάνιο <laughs> που το πιστεύεις μπορεί <laughs> να υπάρχει μια Αμαριλής Και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις και λάθος Αμαριλίδα Συγνώμη. Όχι Αμαριλής είναι στην ονομαστική την Αμαριλίδος, στην Αμαρι Υπαπιάνλίδα. Υπάρχει μια μερελίδα. Εδώ έχουμε έρθει με στόχο. Δεν έχουμε έρθει έτσι και επειδή αύριο ανεβαίνει και ο Πρωθυπουργό γιατί θα ανεβαίνει mm. την πρώτη 5η κάθε μήνα τι, είναι Α, αυτά που λένε. Θα ανεβαίνει οπότε. Κάπω το έχουν οργανώσει, έχουν βρει μια πατέντα. Πολύ έρχεται Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχουν βρει φυτά ώρα η ανέβαλισμα έχουν βρει. Το ότι έρχεται. <laughs> <laughs> το έρχεται με το δικό του. Το ότι έρχεται συχνά ο αλέξι Τσήρα και είναι επιτόπου σε μια κατάσταση, δεν το έλεγε καλό για την κατάσταση. Δείτε κάτω στην Αθήνα τι γίνεται. Δεν ξέρω, θα προτιμούσε του με τα PlayStation. Να σου πω αν είναι για το καλό, όσο πιο μακριά είναι όλοι αυτοί από το φλέγον θέμα, ναι. τόσο καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, ναι, αλλά μακριά ξαμακριά, αν πάρει αυτό το απόβατο το ίδιο είναι. Γιατί όταν έρχεσαι εδώ, βλέπει κανένα στραβό και λε: Α, θα το λύσω αυτό. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπω έχουν λύσει τα θέματα. Επίση, όταν έρχεται εδώ Πρωθυπουργό, κλείνουν όλοι. Το, το ημάθ που είναι, το Υπουργείο Μακεδονία στράξει σε ποιο δρόμο είναι. Κλείνουν οι δρόμοι και αυτά, έχετε κίνηση και τέτοια. Βενιζέλλου. Κλείνουν όλο το τετράγωνο όπω κλείνουν σε εμά. Εκεί η ροδοατικού με κλούβες αστυνομία και τέτοια. Γιατί θα αρχίσετε κι εσείς να έχετε προβλήματα εδώ. Η μπαλούρδη του βορρά, ε... πώ λέω. Μπαλούρδη. Η <χει> <ε, οι> μπαλούρδη. <χει> Έχει πολλέ μπαλούρδε. Επίση η μετακίνηση από αεροδρόμιο στο γραφείο εδώ κλείνουν όλα. Έχετε τέτοια κι εσείς που έχουμε κάθε μέρα από την Κυψέλη για να πάει. Έχουν. Στο μαξί μα θα μπορούσε Έχουν. και από το σπίτι να τα κάνει όλα αυτά. Δεν υπάρχει Ιντερνετ έχουμε. Το κάνουμε wifi ο άλλο, δεν Ναι, ναι, ο άλλο με τον άλλον. Λοιπόν, έχουμε λίγο τσίπρα ακόμα, ε, να θυμηθούμε τι είχε πει στη ΔΕΘ, την περίφημη ΔΕΘ του 2014 για τους εξωτερικούς μας συνεργάτες ή για τους πραγματικού κυβερνήτε αυτού του τόπου. Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα? Ποια Τρόικα? Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους, δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση τόση εκπροσώπους και υπαλλήλου οργανισμών που δεν έχουν Ποια Τρόικα, ποια Τρόικα, πια τρόικα α, η Τρόικα. Έλα κι εσύ, ποια Τρόικα, κάποιο δεν θυμάσαι. <laughs> δεν ξέρει, η, η τρόικα. τρόικα. Έλα τώρα του Χίλτον, αυτή. Η γνωστή Τρόικα. Η αλλαγή ήταν αυτή, ότι από τα Υπουργεία μπαίνει πια στο Χίλτον. Μαζί με τη Μηραράκη. Φύγει Βελκουλέσκου με χαλίπη. Τελευταία φορά πήρε ένα χαλίπη. <laughs> Όχι, <laughs> το πήρε στο <laughs> ρολό. Τι στο τίλξι. Η άλλη να το πάει ρολό, να το πάει στη Ρουμανία όταν αποτραβηχτεί από τα Δουνουτού, να ζήσει εκεί μια χαρά στο Βουκουρέστι το ανορθωμένο βουκουρέστη και την οικονομία της Ρουμανίας που είναι και αυτή ανερχόμενοι, όπως όλων όλο των ευρωπαϊκών χωρών η καλπάζει η Ευρώπη σαν να λέμε νομίζω, σιγά ναι, σιγά και τώρα με τον Τραμπ, σε πόσες μέρες, τι έχουμε σήμερα, τέσσερις Τέσσερι έχουμε σήμερα, ναι, έχουμε σε τέσσερις. λίγες μέρες Τέσσερι. Α, καλπάζει και η παγκόσμια οικονομία το Ρολέ μου λέει τρει, οπότε τρει έχουμε, Sorry. Δεν άλλαξε τις 12 <Δεν> με <μην νιώσεις> Λέει δεν, 3 λέει Άρα, Άρα, λέει, λέει. Μπαταρία μήπως. Όχι, oh, δεν, δεν έχει πρόβλημα. Δεν, τι ώρα λέει. Εφτά τα πόγματα, τι ώρα είναι; Εντάξει, εφτά το απόγευμα είναι καλά, είναι μια... κράτα το αυτόν συλλεκτικό κομμάτι. μα. ρολόι. Τι ευχαριστώ. μάρκα είναι να το Εδώ... το κάνεις και Εδώ... δώρο. πάνε Ο Ο Πιάστε τον γιατί δεν γιατί αφού το πρόγραμμα και του Τι ακριβώς έχει να τις πει της μεσαίας ο κύριος Σαμαράς Ότι δήθεν λέει θα έρθει αν επανεκλεγεί να ελαφρύνει τις δόσεις του έμφυα Άραγε για να το προτείνει αυτό πήρε άδεια από την Τρόικα που διαφωνεί ακόμα και σε αυτό Και αν η Τρόικα του πει όχι τι θα κάνει Θα κάνει μονομερείς ενέργειες Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους Ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Τον απλό λόγο ναι. ότι δεν θα το εφαρμόσουμε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν χρειάζεται και να το διαπραγματευτούμε. Δεν θα το κανένα. εφαρμόσουμε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ναι, mm. αυτό ούτε δεν θα το, το εφαρμόσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνει το κλείσιμο, Άλεξη Τσίπρα, σε όλων αυτών των ιστοριών, πριν φύγει από την Πρωθυπουργία, όποτε, δεν ξέρω, και να πει τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Η Μέρκελ δεν δέχτηκε αυτά που τη είπαμε και ήταν μέρα μεσημέρι. Ήταν τελικά το μία στο εκατομμύριο που δέχτηκε η Μέρκελ να κάνει αυτά. Δηλαδή, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, να πει τα ακριβώ ανάπεδα. Με Α. τίτλο τι να κάνουμε, bad luck. Bad luck, ναι. Όχι, δεν ήταν bad luck. Ξέρω από πριν, δεν ήταν θέματα τύχη. Τι είναι αυτό η τύχη. Τύχη είναι ε, για το χιόνι. Ή, αν θα προκυσή. έρθει το χιόνι. Εδώ πάει και ο Λογί. Ποιο πέσει Ήταν άπειροι. Αυτή ήταν όλοι. Εσύ που τα βλέπει από πριν και έλεγε κοροϊδεύει την κοινωνία, ήσουν άπειρο. Πιο έμπειρο. τι. Δεν, ήταν άπειρο το κυβέρνηση, think, Δηλαδή, για έλα και εσύ να κυβερνεί αφενικά Ωραία, τα λέμε εμεί απ' έξω. Είχε εμπειρία πώ θα το Όχι, πού να ξέρατε άνθρωποι. Αυτό ήταν. Έχουμε τράτο πάνω μας να βιώσουμε mm. δύο χρόνια, α πούμε, απειρία. Τώρα που ξέρουμε, τώρα βγαίνουμε και από την κρίση. Άθεξο αν τα Ναι, για Είναι ημερών. Τι μέρον, έχει ήδη. Έχουμε ε, μεταδώσει τη ανάπηση. δήλωση και Τσίπρα παιδιά. που λέει: Ήδη έχουμε βγει από το... στο ξέφωτο. Έχουμε στο ξέφωτο. Ε, έχουμε μεταστροφή του κλίματος. Ναι, Δεν ναι, ξέρω ναι. αν το ξέρει, <laughs> έχουμε Έρχεται Έρχεται χιόνιά. Το success πώ το είπε, ξεχνάω. Α, ο Τσακαλώτο. Τώρα... Τόσο... Τσίπρας το είπε. Έχουμε ένα story εκεί. Ένα story υπάρχει παντού. για να λέμε. Και story πάντα. Γιατί Η Κλατούγια, αγαπητού Κλατούγια, συγγνώμη. Το εργάβουν και στο Twitter εδώ διάφορο. Να ακούσουμε ένα τσίπρα ακόμη για το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη τι είπαμε. Είπαμε ότι μια χώρα για να θεωρείται ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να έχει ανθρώπου που να πεθαίνουν επειδή κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν μπορεί να έχει ανθρώπου που να ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Δεν μπορεί να έχει έναν λαό εξαθλιωμένο Και άρα τούτο που προέχει αυτή τη στιγμή. Είναι να μπορέσουμε να εκπουλώσουμε τι μεγάλε πληγέ του μνημονίου των τεσσάρων αυτών χρόνων. Πώ? Με ένα πρόγραμμα το οποίο το κοστολογήσαμε. 1,8. Δύο δι, σα λέω εγώ λοιπόν. Αυτά τα δύο δι θα τα υλοποιήσουμε βρέξιο-σιονίσιο. Θα τα δώσουμε στον κόσμο, στον λαό, προκειμένου λαός λαό ενώ τα πιο φτωχά και ε, αν θέλετε ευάλωτα τμήματα από τα λαϊκά στρώματα να μπορέσουν να ανασάνουν. Αυτό θα το υλοποιήσουμε και θα το υλοποιήσουμε μέσα σε ένα καθεστώ. Δημοσιονομική ισορροπία. Λόγια, λόγια, θα τα κάνουμε όλα, θα τα εφαρμόσουμε. Και μόνο η ευκολία που λε τόσα λόγια δείχνει πάρα πολλά, σχεδόν το σύνολο. Μόνο η ευκολία που είχαν εντάξει, με την οποία έταζαν τα πάντα σε όλου. Ενδεχομένω δεν έχει μια αποφασιστικότητα όμω. Όχι, είναι δεν αυτό. είναι αποφασιστικότητα αυτό. Δεν είναι αποφασιστικότητα, είναι το κρυβάσμα. Μια άγνοια κινδύνου εδώ. Ούτε άγνοια Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Είναι ένα θράσσο. Τι άγνοιε γενικότερα. Θράσου λέγεται, ναι. Και ικανός για τα πάντα. Αυτό. Ωραίο, το όμορφο νησί σας, <laughs> η Θράσος. <laughs> Απεδείχθη, το έλεγε βανδί. Ποιο. Στάδωσα όλα και έμεινε στη Θράσο. Στη Θράσο, στη ναι. Στη Θάσο. Ναι, όπως έλεγε, στον Άσο, τι έλεγες, δεν στον Άσο, νομίζω. Μη σε έλεγες στην εσύ. Στη Κάπου δε, Στη Θάσο, νομίζω. Ναι. Έχουμε και ένα τρίτο πακέτο διαφημίσεων. Έχουμε Αλέξη και ένα τρίτο. Ναι, το τρίτο. Ένα Ότι είναι συνωνόματο ο Αλέξη εδώ με τον Πρωθυπουργό αυτό όμω. Είναι... μικρό όνομα Αλέξη. Έλα, μιλά, ποιο. Και λέει και τα. Είναι με τα κινήματα και τούτη. Mm. σω είναι και πρόεδρο 15 μελού. Mm. Στα Γιάννη Τσά, όχι, αφανίσουσου να πω πίσω, Για τη ζωή πούλω. Αλλά πληρωματικό Για ριζοήκο. Για ριζοήκο, το τι γνώμη έχει. Μιστουρισμό στα Γιάννη Ωραία, και μετά γίνει σχολήπτη στο ΡΙΑΛ. Ωραία πορεία, ωραία εξέλιξη Η άλλοι έγινε του πρωθυπουργού Πήρατε σωστούς δρόμους, Η άλλοι γίνουν υπουργός Τα Γιάννητσά είδες τη βγάζουν <χε> Με το πουλ δεν είναι από τα Γιάννητσά βέβαια Τιμημένα Γιάννητσά αμ... Με το πουλ πελεποννήσαν, φαίνεται πουλ ε. Κάτι από κάτι θα έχει αυτεί Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε <χε> Εδώ Θεσσαλονίκη Εδώ Θεσσαλονίκη Από την πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Του, του Ελληνοφρένεια του βορρά. ίδια με την ελληνοφρένεια του νότου. Αν και από ό,τι συνειδητοποιήσαμε σήμερα, αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε και τα παίζουμε ακόμα και αυτά που μα σημάδεψαν έχουν έρθει από το βορρά. Δηλώσει Γιώργου Παπαδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα, τα πολύ σημαντικά έχουν υποθεί εδώ. Και εδώ. ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε και γι' αυτό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την αυτό. πόλη. Του ίδιου ευχαριστούμε και από το νότο κάτω. Ε, ήταν η πρώτη ώρα που κάναμε σήμερα η ελληνοφρένεια του 2017 η δεύτερη live εκπομπή του 2017 θα κλείσουμε σιγά σιγά με ένα τραγούδι θεσσαλονικιώτικο ποιο είναι ρε Αλέξη πες συγκρότημα, στο συγκρότημα ναι. ποιο είναι speakeasy. Speakeasy. Speakeasy. Speakeasy. το συγκρότημα το τραγούδι όπως λέμε easys πολύ πρόσεχε Black Swan, Black Swan Village Μαύρος Κύκνος Χωριό Όχι να το πεις <laughs> στα θεσσαλονικιώτικα πρώτα Black Swan Village. Έτσι το λέτε Ακριβώς με αυτό σα αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί μαγκαζίνο για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη. Τι ακολουθεί, μαγκαζίνο έχουμε κοινό μαγκαζίνο. Άρα, Ωραία. Μαγαζίνο Ωραία. Μαγαζίνο παντού. παντού να μάθουμε τι έχει γίνει εντό-εκτό χώρα, Ευρώπη, κόσμου. Γεια σα.